Καλό μεσημέρι φίλε και φίλοι. Καλώς ήρθατε στον ArtFM στους 90,6. εκπομπή ΑΕ μαζί σας έως στις 2. Στο μικρόφωνα δηλαδή ο Δημήτρης Καζάκης και η Γεωργία Μπάστα. Ε, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, νομίζω πλέον το έχετε μάθει μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης εκπομπή αε παπάκι Επίσης, στο τηλέφωνο του σταθμού 210-9407.000. Ενώ για όσου είναι κάπου μακριά και δεν ακούν πολύ καλά τη συγνότητα του σταθμού, μπορούν πάντα να ακούν την εκπομπή μέσω της ιστοσελίδας της εκπομπήαε.gr. Λοιπόν, περιμένοντας τα δικά σας σχόλια, τα μηνύματά σας, μια και χθε δεν τα είπαμε λόγω της απεργίας, οπότε η εβδομάδα ξεκινάει από σήμερα. Να πούμε όμως ότι εχθές, παρά την απεργία του δημοσιογράφου, έγιναν πράγματα, έγιναν γεγονότα, η γη συνεχίζει να γυρίζει και Δημήτρη, τι έγινε χθε. <χω> νομίζω <χω> ότι εχθές είχαμε μια πολύ καλή έτσι, κινητοποίηση Υπήρξε μια τοπίζει της της της της με αυτή που είπαμε για την, στο άγαλμα του της με αφορμή μερίδα Να, για την προώθηση των της στην Ελλάδα, ειδικά στην περιοχή της Θράκης, της Θράκης. Ε, όπου σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα ήταν η συγκητής, ο, ο ως Ελληνικής και ο ως της ο φερόμενο ω της ελληνική κυβέρνηση της της της ο Φερόμενο ω αντιπρόεδρο τη της ε, την, ε, την ημερίδα την διοργάνωναν το ελληνοβρετανικό επιμελητήριο, εμπορικό επιμελητήριο και το ένα περίεργο χρηματοοικονομικό φόρουμ της Στράκης ε, και άλλοι συνεισυγητές οι ομιλητές ήταν κατά περίεργη και παράγοντες ιδιωτικές εταιρείες και τα ρέστα που μάλλον και κλεισμένουν φυσικά Κάποιοι το κύριο ναι, δεν, δεν ξέρω αν είναι επενδυτές ναι. ή όχι αλλά τέλο πάντως και των θεωτοθυρών, ε, συζητάγανε το πώς θα πλασάρουν στην Ελλάδα ε, την νεοαπικιοκρατία των ΕΟΣ. ΕΟΣ. Ε, κινητοποιήθηκε κόσμος, ήμασταν πάνω από χιλιά άτομα που είχε ερχόν mm -hmm. Ήταν μια πρωτοβουλία του, του ΕΠΑΜ, ναι, την εκάλεσε πράγμα κινήματα και mm -hmm. οτιδήποτε στην κινητοποίηση αυτή μιας και... Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε στου ακροατέ ότι αυτά τα πράγματα έτσι γίνονται. Τουλάχιστον η εμπειρία δείχνει ναι. ότι όταν σε βάζουν να σκεφτεί για το μεροκάματο και το μισθό, σε βάζουν να σκεφτεί για να μην ασχοληθεί με αυτά που κλείνονται, οι συμφωνίε που κλείνονται στο περιθώριο, στα σκοτεινά. Το μεγάλο πρόβλημα λοιπόν είναι ότι βρέθηκαν κάποιοι Και Κάποιοι άλλοι δηλαδή κάνουν τη δουλειά του, κλείνουν του κοντρέ μπίζνε. Εσύ μέχρι, ότι θα χάσει 100-200 ευρώ. ευρώ. Ακριβώς, μέχρι, εσύ να καταλάβει πόσα έχει να χάσει από το μισθό. Ναι. Οι άλλοι σε έχουν πουλήσει και σε έχουν αγοράσει πολλέ φορέ. Μάλιστα. Γι' αυτό κιόλας εμείς προσπαθήσαμε να κινητοποιήσουμε συνδικάτα, φορείς, mm -hmm. πράγματα mm -hmm. στα πλαίσια δηλαδή τη γενική κινητοποίηση που υπήρχε mm -hmm. προκειμένου να καταλάβουμε ότι το βασικό μέτωπο είναι το ξεπούλημα της χώρας και όχι μόνο ή απλά το ειδικό μισθολόγιο και το αν θα μας κόψουν επιπλέον 100 ή 200 ευρώ Πόσα επιδόματα θα έχουμε ή όχι λοιπόν, Εκεί είναι το θέμα mm -hmm. Εκεί είναι το χοντρό θέμα γιατί βεβαίω δεν μπορείς να διεκδικήσ την ευημερία σου ή το βιωτικό σου επίπεδο ή το, το μισθό σου ή τις αποδοχές σου σε μια χώρα η οποία έχει καταληφθεί και ξεπουλιέται ή ακροτηριάζεται. Γιατί η ειδική η δικη ζώνη στη Θράκη δεν είναι μόνο ένα κατάπτυστο, ανέο-απικιοκρατικό εφεύρημα, ε, αλλά μιλάμε για εθνικό ακροτηριασμό. Ο στόχος δεν είναι μόνο και απλά οικονομικός. Είναι και γεωπολιτικός, όπως το λέγανε ξεκάθαρα οι ίδιοι, στο, στο επίσημο. Ναι, σε αυτό το βελτίο που είχαν με το, το ποιοι θα είναι οι ομιλητέ και Ακριβώς. σε τι αποσκοπεί αυτό το φόρουμ. Ε, το, το, το, την Παρασκευή μετά την, την, εκπομπή. την εκπομπή στάλθηκε από τον πρόεδρο, τον κύριο Κονομόπουλο, πρόεδρο του Ελληνοβρετανικού Επιμελητηρίου, μια επιστολή που ήταν. Αναφορά τα προσωπικά σε μένα και στο ΕΠΑΜ mm -hmm. λέγοντας ότι ε, είδε διαπίστωση για τις διαματήριες και με καλούσε και καλούσε μάλλον από το ΕΠΑΜ κάποιον να βρεθεί μέσα να διατυπώσει θέσεις. Απαντη, ε, απαντήσαμε με μια άλλη επιστολή η οποία διατύπωνε τις θέσεις ε, και τις ατυρήσεις μας σχετικά με ΤΣΟΣ και επιπλέον έλεγε ότι δεν μπορούμε να, να συμμετάσχουμε σε μια κλειστού τύπου συνάντηση όπου το ακροατήριο είναι κάπως περίεργο για να μην πω τίποτα χειρότερο και βεβαίως δεν μπορούμε να συμμετάσχουμε για να ομοποιήσουμε πλασιαί το νεός. Mm. Και πολύ περισσότερο δεν μπορούμε να συμμετάσχουμε σε μια εκδήλωση όπου οι συγητήσεις ή ένας από του βασικούς συγητές είναι... Ένα υπουργό δοσυλλογική κυβέρνηση. Δεν υπάρχει περίπτωση να σταθούμε δηλαδή. Να σου πω κάτι. Τώρα αυτό είναι για λίγο κοροϊδία. Με συγχωρεί τώρα έτσι παρεμβαίνω. Ε, να συμμετέχει σε μια συζήτηση ανοιχτή, το καταλαβαίνω. Αυτό προτείναμε. Να, μην να συμμετέχει σε μια συζήτηση όπου εκεί έχουν πάει κάποιοι επενδυτέ, όπω λένε. Οι επενδυτέ γνωρίζουν την ΑΕΟΣ. Ε, δεν θα πάνε να και ε, την ε, ΑΕΟΣ. Έτσι τώρα μην τρελαθούμε. Δηλαδή δεν κάνουμε μάθημα εκεί. Άρα δεν είναι να διασταυρώσετε επιχειρήματά σα. Σου... Ελάτε να κουβεντιάσουμε Φράφω. να δούμε τι θα κάνουμε. Και αν όχι. θέλουμε τις ΕΟΣ για την Ελλάδα ή όχι Ακριβώς. Έχουμε λοιπόν, να καλέσουμε τις Να τους πούμε και ότι είμαστε διαθέσιμοι Να, να ξεκαταρίσουμε Ωραία. Η αίθουσα της τραπέζης, της τραπέζης Ελλάδος δεν δίνεται έτσι Πάει ο καθένας και τη ζητάει και τη δίνει Ναι Εντάξει, Έχει βάλει το χεράκι του Προβόπουλου σε αυτήν την ιστορία Άλλωστε το είδαμε σαν αντιμετώπιση μόλις είδαν τη διαδήλωση, έτσι mm -hmm. κατεβάσαν τα ρολάλλες και το κάνανε φρούριο ας πούμε αυτό το πράγμα μην ακουστούν τα συνθήματα ναι. αυτή, αυτή η ιστορία. Ναι, ήταν αλλά... και ένα ηλίθιος ή πανηλίθιος δεν ξέρω τι, ήταν ένα από τα δύο πάντως στις κατηγορίες, γραβατωμένος τύπος πούμε, ο οποίος έτρεχε από, γύρω γύρω στο, στο, στο κάστρο το αυτό, ε, ναι, ναι. για να δείτε ποια πόρτα θα ανοίξει για να μπουν οι τύποι οι οποίοι έρχονταν και τρέχανε από το... Στραβούν μέσα, μέσα. Ναι, ο οποίο έλεγε σε κάποιου περαστικού εκεί πέρα που το ρωτάγανε: Τι γίνεται, ρε παιδί μου, Εσεί καταστρέψατε την Ελλάδα. Αυτό λέω: Ανήκει, δεν ξέρω σε ποια κατηγορία είναι, του ηλίθιου ή του πανηλίθιου. <laughs> λοιπόν, δεν φτάνει που είναι φερέφωνο και, και πώ τον λένε, γιουσουφάκι των δοσύλλογων, α πούμε. Μιλάει και στον κόσμο. Έλεγε στον κόσμο ότι κατάστα. Ποιο, ο λαό Ελλάδα, κατάστασε την Ελλάδα. Λοιπόν, τέλο πάντων, αυτά, αυτά τα ευτράπελα. Το, το ζήτημα είναι ότι κάτω να χαλάσει η μανέστρα των mm -hmm. Πλάσχε της ΕΟΣ. Πρώτον ε, υπήρξε ένα σοβαρό θέμα πλέον ε, για το είναι ποιο είναι αυτό το χρηματοοικονομικό φόρουμ της Στράκης mm -hmm. που το καλύπτουν πολιτικά και δημοσιογραφικά διάφοροι τύποι. Υπάρχει ένα θέμα τώρα. Αυτό το δίθεν αντικειμενικό Εμεί είμαστε οικονομικοί σύμβουλοι που σας προτείνουμε καλές έσπασε. Ο κύριος Δραγασάκης, ο κύριος Δραγασάκης ε, μετά και από μέσα στο κόμμα του αναγκάστηκε να μην παραστεί. Υπήρξε μια αντίδραση έτσι, στην ενημέρωση ότι Βεβαίως. θα υπάρχει συμμετοχή, διότι μπορεί να λες, κοίταξε γιατί στο κάλεσμα αυτό που είδα και εγώ, λες ε, είχε τον κύριο Δραγασάκης ότι πρόεδρο της Βουλής. Ο κ. Δραγασάκη όμω δεν είναι απλά ένα αντιπρόεδρο τη Βουλή. Είναι βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα είναι υπεύθυνο σε ό,τι έχει να κάνει με τα οικονομικά το, το τα... Έτσι, Δεν είναι κάτι απλό. Και το εμφάνιζαν έτσι στο επίσημο, στην επίσημη πρόσκληση. Στο επίσημο, ναι. μάλλον. Στην, α, για να, να δείξουν ότι έχουν και την κάλυψη τη Βουλή. Ε, και υπάρχει σοβαρό θέμα για τον κύριο Δραγασάκη. Και ω προ το ζήτημα αυτό mm -hmm. και ω προ τη στάση του κόμματός του γιατί οι δημοσιογραφικές πληροφορίες γιατί επίσημη θέση δεν έχουμε δει mm -hmm. να έχει πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ λένε ότι τάσσεται ενάντιας θεσίως Ναι, τουλάχιστον λοιπόν, έτσι ναι, Δεν έχουμε δει επίσημη θέση Ίσως εντάξει, να πούμε τον κύριο Σταγαστάκης μπορεί να μην το είχε αντιληφθεί και με τη βοήθεια και τη δικιά μας ναι, ναι, το αντιληφθεί ναι. και επειδή είναι προ τιμή που το, το γεγονό ότι. Επειδή το γνωρίζω κάποιε δεκαετίε. Να... Αν συμμετέχει εποχή... τελικά σε κάτι που δεν είχε... ναι, είναι. Ε, επειδή το γνωρίζω όμω προσωπικά από κάποιε δεκαετίε και από, από την εποχή του Κουκουέ, δεν είναι γενικά από του ανθρώπου μειωμένη αντίληψη και δεν νομίζω ότι κάνει κάτι χωρί να το έχει μετρήσει 40.000 φορέ μπροστά. Το γεγονό ναι, ότι εντάξει, είχε αποδεχτεί μια... αυτή την, αυτή την mm -hmm. πρόταση mm -hmm. ε, υπολόγιζε σε πολιτικά ή, άλλα, ή και άλλα ωφέλη. Το ότι του χαλάσαμε τη μανέστρα, δυστυχώ. Βάζουμε, δυστυχώς, βάζουμε να ένα ερωτηματικό εσύ. εδώ, αλλά εγώ θέλω να μου πει, γιατί εσεί είχατε ένα σύμμαχο εχθέ. Ένα στρατηγό. Ποιο στρατηγό από όλου. <laughs> <laughs> Καλά, έχετε πολλού. Αλλά ο στρατηγό τώρα, αν με ακούει, θα καταλάβει ποιον στρατηγό εννοώ, γιατί εγώ τον φωνάζω στρατηγέ μου. Λοιπόν, ε, κανε, κανε, έγινε κάτι πολύ έξυπνο. Ε, Μετακινείτο συνέχω η πορεία γύρω-γύρω από το. Από, ε, την, ε, από την Τράπεζα τη Ελλάδος Από την Τράπεζα τη Ελλάδο. Το Στη, αποτέλεσμα δεν μπορεί να είναι ξεκάθαρο. Στην αρχή απόρρισαν οι διαδηλωτέ εκεί. Ήραι, παιδιά, τι κάνουμε εδώ, γιατί γυρίζουμε γύρω-γύρω το... την Τράπεζα τη Ελλάδο. <χεδιά> τι κάνουμε <οι> κύκλους» <χεδιά> Αλλά υπήρχαν οι συμβουλέ εκεί. Ναι, ήταν ένα τρόπο για να μην ανοίξει καμία πόρτα. <χεδιά> Αν και κάποια από ό,τι μάθαμε κατόπιν, ήταν από του δυο μισή ώρα μέσα <χεδιά> είχαν <χεδιά> ταμπουρωθεί μέσα στην Τράπεζα τη Ελλάδος Ξέρανε. Και γνωρίζανε την ναι. αντίδραση, οπότε είχαν πάει νωρίτερα. Ο, ο, οπότε όμως δεν μπορούσε να πάει ο Υπουργός, αυτό είναι το θέμα. Ναι, δεν πήγε ο Υπουργός. Τι αγαπητοί Μόλις μιλάνε. Ο Υπουργός βέβαιος άκουσε τα σχολιανά του. Mm -hmm. ε, ο άνθρωπος δεν μπόρεσε να βάλει την υπογραφή του. Ακόμη, ακόμη, ε, είναι αρκετά φιλόδοξος ώστε να θέλει να τη βάλει και το ξεπούλημα τη την υπογραφή του κ. Χατζηδάκη. Εντάξει, τώρα δεν είναι Θέλουν να, μπορεί, να μπορεί, το πλασάρουν ότι θα είναι ανθρώπινε αιώ, θα είναι μια αιώ ευρωπαϊκού τύπου. <laughs> ναι, ναι, ναι. <laughs> μια αιώ όπου οι εργασιακέ σχέσει θα ναι, είναι τελείω ναι. διαφορετικέ από αυτέ που γνωρίζουμε. Ε, Κάπω έτσι θα δηλήσουν να πλασαριστεί το όλο ναι, θέμα. Ναι, με μια διαφορά φέραν το παράδειγμα τη Κορέα και τη Πολωνία, που βεβαίω πρέπει να σε. Μάλλον το, το είδο αυτού του, του, του τύπου με το walkie talkie, το κοστούμι που κυκλοφορούσε γύρω από την Τράπεζα τη και τα έβαζε με του uh, παρεμβρισκόμενου, mm -hmm. με του διαδηλωτέ mm -hmm. και με του uh, περαστικού. Πρέπει να είσαι αυτού του είδου το επίπεδο εξυπνάδα και νοημοσύνη για να μην ξέρει σε τι κατάσταση είναι mm -hmm. η χώρα, το, ε, η περιοχή που έχει εκχωρηθεί σε αιώ στην Πολωνία και τι σημαίνει αιώ στην Κορέα. Παρεμπιπτόντως, έχει ένα πολύ ενδιαφέρον μια είδηση. Ναι. Η είδηση έρχεται από την Washington Post, yeah, μόλις yeah. Χθες, yeah. η οποία λέει η Foxconn, η εταιρεία που κατασκευάζει μεταξύ άλλων οι iPhone και τα iPad της, της Apple, Apple στην Κίνα, ναι. ε, ε, ε, ανακοίνωσε ότι ανέστειλε την, την παραγωγή της της στην Κίνα σήμερα μετά από Φιλονικία. Mm -hmm. Μεταξύ 2.000 υπαλλήλων σε κιτόνα κατά τη διάρκεια τη οποίας τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία 40 άτομα ε, πα, ε, παρενάβε, πα, η, Αυτό έγινε στην πόλη Τάιουαν ε, της ε, Κίνας mm -hmm. και η εταιρεία ζήτησε τη συνδρομή της κινέζικης αστυνομίας η οποία παρενέβη με 5.000 αστυνομικούς Μάλιστα. για να σταματήσει η συμπλοκή Αυτό λέει η Washington Post Ποια είναι η αλήθεια? Ναι Okay. Ποια είναι η αλήθεια όπως δημοσίευουν τα εργατικά site στην Κίνα. Μάλιστα. Τα εργατικά site στην Κίνα λένε το εξής. Mm -hmm. Στη, η Foxconn ανήκει στι ΕΟΣ της Κίνας, στο εργοστάσιο. Ah. Έτσι. Οι, οι εργάτες κοιμούνται σε κοιτώνε, όπως είναι υποχρεωμένοι να κοιμούνται σε κοιτώνε, όλοι οι εργάτες των εργοστασίων των ΕΟΣ τον Κινέζικο νεό. Τι μέσα εισόκληση. Δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Είναι μετανάστε. Θυμίσω ότι είχαμε πει. Μπράβο. Μετανάστες. Ναι. Αλλά ξέρεις δεν το είχα συνδυάσει ότι θα είναι και μέσα εισόκληση. Όχι σε κοιτώνε <laughs> και, και μάλιστα και... σε άθλιου κοιτώνε. Άθλιου. Ναι. Δηλαδή όποιο έχει ναι. τέλο Σε ναι. Σαν στρατόπεδο συγκέντρωση. Ε, λοιπόν, τι έγινε τώρα. Οι φούρνη λοιπόν. Τι ναι. έγινε τώρα. Mm. Λοιπόν, η όλη ιστορία ξεκίνησε όταν ο ιδιωτικό στρατό οι security tάδε τη Ζήτησα να παραταθεί, όχι σε ευγενικά. Σα παρακαλούμε. Μήπω να το σκεφτείτε. Ναι, ναι, ναι. Μπορεί να δουλεύετε 16 ώρες μπορεί να δουλεύετε και άλλε 4. Ναι. Γιατί Τι είναι περίεργο. 16 ώρε δουλεύουν οι εργάτε Και 4 εκεί. να κοιμούνται. Καλά, δεν <laughs> είναι. Ο Μέγα Λέξαντ, ναι. πόσε ώρε κοιμόταν. Λοιπόν, ναι. αρνήθηκαν οι εργάτες Ναι. Από οι... τώρα και αυτοί. Κάτι είναι, ναι, εδώ δουλεύει. Αχάριστη. Άλλοι δεν, έχουν <laughs> Άλλοι δεν έχουν δουλειά Άλλοι και αυτοί έμειναν να δουλέψουν. Αχάριστε, 4 ώρε. Εντάξει, τώρα δεν Και τους πλακώσαν στο ξύλο. Η αστυνομία ναι. τη εταιρεία. Λοιπόν, το ακούσανε, μάλλον το ειδοποιήθηκαν ή το ακούσανε ή στον παρακείμενο κοιτώνα mm -hmm. ε, συνάδελφοί του, οι οποίοι κατέφτασαν σε βοήθεια των συναδέλφων του και υπήρξε συμπλοκή. Mm -hmm. ε, τελικά βρέθηκαν τα 40 άτομα όντω να είναι από του εγκυριτάδε κατά κύριο λόγο, αλλά και από του εργάτε σε συμπλοκή, επειδή δεν μπορούσε ο ιδιωτικό στρατό ε, τη εταιρεία να... να τα κάνει καλά και υπήρξε μεγάλο πρόβλημα να απειλείται, ε, να απειληθεί η συνολική εξέγερση σε όλου του εργατικού κοιτώνε του εργοστασίου, Μάλιστα. που αριθμεί πάνω από 80.000 εργάτε. 80 Ζητήθηκε η συνδρομή των ειδικών δυνάμεων τη Κινέζικη Αστυνομία, η οποία βεβαίω γι' αυτά έχει ιδρυθεί. Για να κάνει άμεση συνδρομή στου σε των, ε, των εργοστασιών για να καταστέλει εργατικέ εξέγέ. Ε, το φαινόμενο αυτό στι κινεζικέ αιώε είναι σχεδόν καθημερινό. Κάθε μέρα σχεδόν όπου παρακολουθεί τα εργατικά site που υπάρχουν, ναι. κατά κύριο λόγο από το Hong Kong, είναι, γιατί εκεί είναι κάπου, σχετικά πιο ελεύθερα τα πράγματα mm -hmm. και βγαίνουν πληροφορίε από τα εργατικά σωματεία και όλα αυτά τα πράγματα. Έχουμε σχεδόν καθημερινή κάποια, κινε, κάποια εργατική εξέγεται. Αυτό είναι μόλις χθε. για να ξέρουμε τι σημαίνει «ΕΟΣ». Φαντάζεσαι τώρα αυτό περνάει από τα ψηλά και όπως πέρασε. Καλά εδώ στην Ελλάδα ούτε καν, δεν το συζητάμε το θέμα. Έτσι. Και πόσα τέτοια συμβαίνουν, ελέγχες, κάθε μέρα. Για να... Και στα μάτια παραγωγή. Mm -hmm. Για ποιο λόγο. Πρώτον έχουμε πάρα πολλού τραυματίες εργαζόμενους. Οι πληροφορίες μιλάνε για πάνω από 200 με 300 εργαζόμενους. Δεν μπορεί να ξέρει τώρα και την και πραγματικότητα. Δεύτερον, εκεί, έτσι. Είναι, Αν πεθαίνει κόσμο. Οι ναι, κυκλοφορεί και... μιλάμε από τα εργατικά ναι, σωματίδια. Τα το... περισσότερα από αυτά είναι παράνοι. Αν υπάρχουν πάνω, οι βαρχέ τραυματισίε. Όχι ξέρεις. είναι παράνομα τα οποία. Τα, τα πραγματικά εργαλικά σωματίσιο στην Κίνα είναι παράνομα. Mm. Έχουμε μόνο τα κινέζικα κόκκινα συνδικάτα, τα οποία είναι όργανα τη αστυνομία και του κόμματο mm. και το μόνο πράγμα που κάνουν είναι καταστολή στου εργαζόμενο. Δεν κάνουν τίποτα πολύ Έτσι λοιπόν, πέρα από αυτά, πέρα από την ιστορία αυτή, ο φόβο ήταν γενίκηση εξέγερση. Δηλαδή ναι. αν ξαναρχόντουσαν όλοι οι εργάτε στη γραμμή παραγωγή, οι 80.000 εργάτε α πούμε, στι βάρδιέ του κανονικά, θα μαθαινόταν τι γινόταν και θα μπορούσε να υπήρχε μεγάλη εξέγερση. Οπότε κλείνει προληπτικά το εργοστάσιο, κρατάνε περιορισμένου εκοιτώνε του 80.000 και αυτό που ανακοινώθηκε είναι ότι κατά πόσο μεθόδου τα η εταιρεία ε, ε, ε, σκέπτεται να ανανεώσει το εργατικό τη δυναμικό. Δηλαδή να του διώξει αυτού. Να όλου αυτού και να φέρει καινούργου. Και να φέρει άλλου. Ναι. Τώρα μπορεί να πάνε και Έλληνε εκεί. Ναι, δηλαδή μας έχει τη φτώχεια φινό. που υπάρχει εδώ η φτωχοποίηση μα το νομίζω πούνε ότι... Γιατί άμα φέρουν Έλληνε θα φτιάξουν πάμ στη Φογκόραστα <laughs> <στάγμα>. Οπότε... λοιπόν... <laughs> ναι, Όχι γιατί έχουμε επάμπ <laughs> εκείνο Ας πούμε, ναι, ναι, ναι. Ας πούμε. Ναι, ναι. Λοιπόν, ε, Αυτό είναι έτσι για να καταλάβουμε γιατί Τι πράγμα αντιδράμ, αντιδρούμε ε, ε, ε, έχει... Να εκφράσω ναι. την, ε, τη λύπη μου για το γεγονός ότι ε, συνδικά τα συνδικαλιστές από αυτού που τουλάχιστον είχαμε καλέσει δεν παρευρέθησαν. Mm -hmm. Ήταν πολύ πιο σοβαρά ζητήματα με τα οποία ασχολούνται. Ε, το ΜΕΝ ΠΑΜΕ ασχολείται με τον κακό καπιταλισμό. Οπότε ξέρετε Ευτό. τι ζητάμε, τι κάνει. Πρέπει... Αφήνει τον καπιταλισμό στη βαρβαρότητά του για να μπορεί να τον καταγγείλει μετά. Πρέπει να οργανώσει την αυριανή ξεχωριστή συγκέντρωση. Ναι, είναι και στην Ομόνια. Είναι... Ξέρετε, είναι... Είναι... Πρέπει είναι... να ανακαλύψει πρέπει να πει στο μεταξουργείο είναι. είναι σοβαρό γιατί έχουμε και την ΚΕΣΕΒΕ η οποία κλείνει τα μαγαζιά και σου λέει εντάξει να κατέβω στη διαδήλωση στην ομόνια μετά θα πάω στο τσιπουράδικο δηλαδή, θα έκλισκο. κάνω, σωστά πως θα κάνω εγώ την επανάσταση αφού μου. την περιφρουρίσω, αφού δείξω πόσο καλό παιδί Έτσι, είμαι για, δείξω λοιπόν, την καλή μου διαγωγή για μια ακόμη φορά το δράμα χώρα. της ιστορίας βεβαίως είναι και με τα μεγάλα συνδεκάτα τα οποία τα πουλημένα mm -hmm. συνδεκάτα, τα κίτρινα mm -hmm. συνδεκάτα γιατί δεν θεωρώ ότι πλέον πρέπει να τα ονομάζει ω συνδικαλιστική γραφειοκρατία. Μιλάμε για κίτρινα συνδικάτα. Ήταν όμω πολίτη από μόνοι του. Αυτό δεν είναι το ερώτημα. Και το οι υπερεπαναστάτε τη αντικαταλιστική αριστερά δεν του είδαμε εκεί πέρα. Διότι ξέρετε ε, έχουν μια αλλεργία με την ελληνική σημαία όπω ναι. οι, οι πράκτορε κομμαντατούρ στην κατοχή. Ναι. Έχουν ακριβώ την ίδια αλλεργία. Λοιπόν, και εγώ του προτείνω καλό είναι το ταχύτερο δυνατό να απαλλαγούν από την αλλεργία. Μην απαλλαγεί ο ελληνικό λαό από αυτού. Έτσι. Και μάλιστα με πολύ χειρότερο τρόπο που τους απα... απαλάχθηκε από ό,τι απαλλάχθηκε από αυτού στη διάρκεια τη γερμανική κατοχή. Mm -hmm. Λοιπόν, ε, τα κόμπλεξ καλά είναι, τα ιδεολογήματα και τα κολλήματα καλά είναι, αλλά όταν δίνετε μια μάχη, δίνετε μια μάχη. Και καλό είναι να είσαι παρόν. Αν δεν είσαι παρόν, μην ζητά τα αρέστα μετά. Όχι, νομίζω ότι έτσι και του έχει βάλει στην άκρη ο ελληνικό λαό και του βάζει. Λετάξει, και εγώ θέλω να κρατήσω το εξή. Ε, θέλω να κρατήσω ότι αυτοί οι άνθρωποι χθε ε, έκαναν ένα βήμα, ένα βήμα σημαντικό. Δηλαδή είδαν ότι με το να φύγουν από το σπίτι του, μια απλή κίνηση, να έρθουν να διαδηλώσουν. Βάρβαρη ώρα για πάρα πολλού εργαζόμενου. Τέσσερι η ώρα το μεσημέρι. Δεν είναι εύκολη ώρα, αλλά οποίος... ήταν. Πρέπει να πούμε ότι η ώρα δεν την επέλεξε το έπρα. Ήταν πέντε ώρα, ήταν η συγκέντρωση, οπότε δεν μπορούσε να γίνει άλλη Και ώρα. Σα πληροφορώ ότι έτσι. οι συνδιοργανωτέ ήταν από τι δύο μέσα στην τράπεζα. Ακριβώ. Ε, ναι. Θέλω να πω ότι είδαν ότι είχε αποτέλεσμα. Ναι. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ήταν μια μικρή, ελάχιστη. Επιτυχία, ναι, ναι, αλλά είναι ένα, είναι ένα βήμα Είναι ένα βήμα σημαντικό Το ότι ξεμπρόστιάσες ένα, ένα μηχανισμό Το οποίο θα συνεχίσουμε να δυσομπολισιάζουμε και στη σε Θράκη έχουμε... Θα υπάρχει κλιμάκιο Ακριβώς. του ΕΠΑΜ Στις 14, 15 Οπότε. και 16 του Οκτώβρη Στη, α, θράκη. στη θράκη Οπότε Δεν θα μιλήσουμε βεβαίω, θα δούμε και εκεί πέρα επιτόπου Ότι θα είστε στη Θράκη Σε αυτή την ιστορία Αλλά πέρα από αυτό έχει μια σημασία να πούμε ότι υπήρξαν πάρα πολλά παράπονα γιατί ρε παιδιά, η ώρα δεν ήταν λίγο αργότερα να έρθω κι εγώ για ρε παιδιά, αυτά. αυτό είναι πότε συμβαίνει το γεγονό. Ε, <laughs> ναι. Να πάμε κατόπιν εορτή δεν έχει σημασία, όταν να πηγαίναμε το πρωί είχε σημασία. Το θέμα είναι ότι πα να διαδηλώσει την αντίθεσή σου και την αντίδρασή σου τη στιγμή που πάει να γίνει αυτό το γεγονό. Και είχε και αυτό το αποτέλεσμα. Τώρα δεν θα μιλούσαμε καν Και στο κάτω λοιπόν, τη κάτω... ναι, προσέξτε. Δεν λείψαν οι αφορμές για κινητοποίηση και τα λοιπά. Από εδώ και μπρος βαδίζουμε σε μετοπικό μετω, χαρακτήρα σύγκρουση mm -hmm. με το καθεστώς κατοχής. Αυτό το πράγμα είναι η λιγμένη απόφαση, να το πούμε, από όλους μας mm -hmm. και θα το τραβήξουμε μέχρι εκεί που φτάνει. Εξάλλου υπάρχει και κινητοποίηση η αυριανή και... Στην αυριανή υπάρξουμε... κινητοποίηση δίνεται μια ευκαιρία πραγματικά να δείξουμε... Το ΕΠΑΜ, ε, ΕΠΑΜ νομίζω θα έχει ένα σημείο συνάντηση συγκεκριμένο Στην πλατεία, Κορέ... στον... πλατεία interesse... Κοραΐ στις 12 η ώρα Ωραία. στην πλατεία κοραή στις 12 η ώρα θα είναι οι άνθρωποι του ΕΠΑΜ Θέλω ε, ε... να του δείξουμε πόσα πίδια χωράνε στα μαγαζάκια Πόσα πίδια χωράει ο ΣΑΚΟΣ, γιατί εμείς έχουμε έτοιμα Ξέρεις τι γίνεται, υπάρχει έτοιμα σε μας Τι αι... Εμείς γιατί... έχουμε έτοιμα Κοίταγα τι αφήσει και τι ανακοινώσει τη ΓΕΣΕΑΔΕΔΗ και το mm -hmm. ΓΕΣΕΒΕ και των υπολείπων κομμάτων που κάνουν και δεν λέει κανένα τίποτα. Ξέρεις, τα γνωστά. Η, η, τα τα μνημόνια που έχουν τι πολιτικέ, ο καπιταλισμός mm -hmm. ο κακός, όλα αυτά τα κακά. Ναι, ναι, ναι. Έτοιμα υπάρχει. Δηλαδή, καλεί τον κόσμο σε κινητοποίηση. Γιατί? Για να μην το μειώσουν το μισθό. Μα θα το αλλάξουν τα φώτα. Ε, το καταλή... Έχουν αλλάξει 40 φορέ το μισθό. Κατά το μέτρο. Ναι, Με... το έχω καταφέρει ακόμα. Δεν δε είναι... Ε, αυτό δεν είναι... είναι ένα γενικό. Κατά δεν το μέτρο τη λιτότητα. Δεν και είναι έτοιμα, αυτά. είναι καταγγελία. Είναι καταγγελία. Ωραία. Ναι. Έτοιμα. Ποιο είναι. Κατά τη γνώμη μου και κατά τη γνώμη μα το έτοιμο μπορεί να είναι μόνο ένα. Ναι. Ανατροπή του σημερινού πολιτικού συστήματο κυβέρνηση και κοινοβουλίου και ελεύθερε εκλογέ για συντακτική εθνοσυνέλευση. Όταν παράγει νέο σύνταγμα είναι η μόνη δημοκρατική λύση για το λαό. Ναι. Αυτό είναι το αίτημα. Δεν μπορεί να συζητάμε, δεν μπορεί να δίνουμε επιμέρου μάχε οπισθοφυλακή στα μέτρα και τι πρωτοβουλίε που παίρνει το κατεστώ κατοχή. Πρέπει να πάρουμε την πρωτοβουλία mm -hmm. των κινήσεων και η πρωτοβουλία των κινήσεων να βάλουμε το ζήτημα τη δημοκρατία. Δημοκρατία σήμερα είναι ο λαό να, εγ... να διαμορφώσει ναι. ένα πολιτικό πλαίσιο που να εγγυάται τα δικαιώματά του. ώστε να μπο... κανένα υποτίθεται εκλεγμένο με πολλά εισαγωγικά να μην καταπατήσει πλέον ούτε την υποσχέση του προ το, το λαό, ούτε την εντολή, τη λαϊκή εντολή που παίρνει, ούτε να γίνεται αυτό το πράγμα που, έχουμε, που βλέπουμε κάθε μέρα. Γι' αυτό λέμε συντακτική συνέλευση. Η μόνη δημοκρατική λύση. Οι μόνε εκλογέ που είναι πραγματικά δημοκρατική διέξοδο για το λαό. Όλα τα άλλα, άλλα που είναι στη μέρα τη ιστορία. Στο που βρισκόμαστε και νομίζω ότι από εδώ και μπρο, τουλάχιστον για εμά, αυτή είναι η γενική η γενική συνισταμένη η mm -hmm. γενική συνισταμένη σε όλες τις κινητοποιήσεις που θα έχουμε από εδώ και Πολύ ωραία Λοιπόν, ε, μέχρι να το κάνουμε πράξη τραγουδίσουμε μια επανάσταση Εκπομπή ΑΕ εδώ μαζί σας και ελπίζουμε και εμείς όπως ο Τζον Λέννον τραγούδησε το Revolution για το Μάη του 1968 να γράψουμε σε λίγο καιρό ένα ανάλογο τραγούδι Λοιπόν, Δημήτρης Καζάκης, Γεωργία Μπάστα, είμαστε εδώ στις 2. Μπορείτε πάντα να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης εκπομπή α, ε, αε παπάκι gmail.com Να μας ακούτε επίσης μέσω της ιστοσελίδας εκπομπή αε, ή να, στέλνετε, να ε, μπορείτε να τηλεφωνείτε στο, ε, στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210-9407.000 για τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, παρατηρήσεις σας ή τις απορίες σας. Λοιπόν, να πάμε όμως στην τηλεφωνική μας ε, γραμμή, γιατί έχουμε ένα φίλο της εκπομπής, τον κύριο Σάββα Τσουκαλά. Καλό μεσημέρι, κύριε Τσουκαλά. Καλό μεσημέρι. Ε, Γεωργία Μπάστα είμαι και ξέρω ότι έχετε ένα... Να το πω έτσι ένα θέμα πολύ ενδιαφέρον, γιατί εσείς είστε μακροχρόνια άνεργος, έτσι δεν είναι. Μια εμπειρία λίγο τραγική. Α, αυτό όμως που είναι χαρακτηριστικό για το τι συμβαίνει. Αυτό ακριβώς. Και πόσα αυτό. είναι αυτά που γίνονται και δεν μαθαίνουμε τελικά και περνάνε έτσι στα ψηλά. Ε, αλλά ναι. είναι πολύ σημαντικό. Εσείς είστε μακροχρόνια άνεργος κύριε Τσουκαλά. Έμουν δύο χρόνια που δεν έχω εργασία, ναι. είχα κάρτα ανεργίας τέλο πάντων, στην αναζήτηση βιογραφικά, από εδώ από εκεί, προκηρύξει ότι βγαίνει να κυνηγήσουμε και τελικά ε, έπεσε στην αντίληψή μου, νομίζω πέρσι τον Μάρτιο, τον Απρίλιο μάλιστα ένα πρόγραμμα ανέργων καταρτιζόμενων του, του ΑΕΒ, μάλιστα και από αυτά ένα... τα επιδοτούμενα προγράμματα. Ε, Μπράβο, σε. ναι, καθώς οι ώρε ήταν για 5 ευρώ ή ώρα, 500 ευρώ, μάλιστα ε, και έκανα και εκεί πέρα mm -hmm. ε, να σημειώσουμε ότι το χάρτησε αγγελία στην εφημερίδα. Mm. Αλλά μηχανέ είχαν πάρει και τηλέφωνο στο σπίτι. Στο σταθερό. Τι γίνονται σε κάποια η και σα είχαν πάρει. Πού γίνονταν αυτά ναι, τα. Όταν είδαμε mm. στη διαδικασία να κάνουμε την, την, αίτηση, την πάντω, αίτηση για να ε, σα πιάσουν το πρόγραμμα. Επειδή έκανε πολλή κόσμο με την αίτηση, ναι. επιλέξανε αυτού που είχαν πολλά μόρια, τελο πάντων πολλή ανεργία κτλ. Αλλά με είχαν πάρει τηλέφωνο και στο σπίτι πριν κάνω την αίτηση να με ενημερώσουν ότι τρέχει το πρόγραμμα, μπορεί να κάνει την αίτηση Άρα λοιπόν γίνατε δεκτό αυτό το πρόγραμμα, το παρακολουθήσατε. Ναι, το παρακολούθησα. Ναι. Ε, και την Παρασκευή τελείωσε η παρακολούθηση. Ναι. Τώρα Τετάρτη και Παρασκευή δίνουμε για την πιστοποίηση. Πένεσε ένα χαρτί. Ότι. Ε, ναι, που πιστοποιεί πιστεύω, αυτό που έχετε πιστεύω, παρακολουθήσει. Και το. Ναι, ναι, ναι. ηλεκτρονικό υπολογιστή. Και, και πού είναι το θέμα. Πάμε στον ΟΑΕΒ και μα λέει ότι η κάρτα ανεργία που έχετε σβήνεται, διαγράφεται και βγάζετε καινούρια, που σημαίνει ότι είμαστε τώρα άνεργοι μια ημέρα. και δεν παίρνουμε καθόλου μόρια σε πιθανές προκειδίξεις δεν άνεργη και κατεύει, δηλαδή. δηλαδή ξεκινάτε από σήμερα Άνεργος ναι, ναι, ναι, μίας ναι, ημέρας, καινούριος άνεργος ναι, Δεν είστε παλιος ναι. άνεργος Δεν είμαι επειδή, επειδή πήγατε σε αυτό το, το επιθετούμενο πρόγραμμα ναι, ναι, ναι, το επιθετούμε Τα παιδιά που είχαμε κάνει στο τόσο... Το μάθημα συζητάγαμε, είχαν παρακολουθήσει πιο παλιά και άλλα σημινάρια, δεν είχε συμβεί ποτέ αυτό. Πρώτη φορά λέει το πτυχένει αυτό, με την κάψη να τη σβήσουν. Οπότε αυτό για εσάς σημαίνει, για να καταλάβει και ο κόσμος, κάποια προνόμια που είχατε. Προνόμια, τέλος πάντων, όταν είσαι άνεργος, τι προνόμια, αλλά θέλω να πω ότι είχατε κάποιος στο θέμα της ασφάλισης. Μπράβο, έκανα μούληψη η ασφάλιση του ΙΚΑ. Επειδή είχα ακριβώ αυτή τη μακροχρόνια ενέργεια, νομίζω ότι υπήρχε κάποιο νόμο και μπορούσε να ανανεώσει να για ένα εξάμεινο, κάτι τέτοιο. Ναι, ναι. ναι. Έτσι. Έτσι. για να δείξω ακριβώ τι Εμένα μου έλυξε η ασφάλιση του ΟΙΚΑ μέσα στο διάστημα που παρακολούθησα το σεμινάριο. Μάλιστα. Γιατί ξεκίνησε 20, 26 Ουδού και νομίζω 29 Ουδού μου έλειγε η ασφάλεια. Mm. Και τώρα δεν μπορώ να ανανεώσω ασφάλεια ΟΙΚΑ, είμαι, είτε... είμαι, είμαι άνερο, το ημέρα, ανασφάλιστο. Το Είμαι άνεργο μια σήμερα για ανασφάλιση. Είστε άνεργο μια ημέρα γιατί αυτό μετρά και διαφορετικά σε διάφορα Μετράει, άλλα. Μετρά, ναι, βέβαια, τα ε... Ζητήματα φυσικά... <laughs> που. Ναι. που Σα είχαν ενημερώσει όταν το την αίτηση για να συμμετάσχετε. Δεν μα είχαν ενημερώσει επίσημα γιατί την, την πρώτη μέρα που ήρθα στο φωτοστήριο και ρώτησα αυτό συγκεκριμένο. Η κοπέλα στο φωτοστήριο μου γιατί δεν νομίζω να την κάτι και τέτοια. Είχα ρωτήσει παραγγελματίε, όχι στον ε... δεν φαντάστηκα εγώ αυτό ότι θα μπορεί να συμβεί, αλλά. Στη διαδικασία πρώτη. Αυτό δεν είναι δικό σα θέμα για να, να siamo... ό, που, προέδρος, ό, το ρωτήσετε. Αυτή έπρεπε να σε ενημερώσουν. Είχε ενημερωθεί ο πρόεδρο των ανέργων, γιατί μετά εδώ πέρα συζητάγαμε με τα παιδιά που γνώριζε μια κοπέλα στο μάθημά μα, στο τμήμα μα. Ο πρόεδρο των ανέργων στην. Ναι, το γνώριζε. Ότι θα σα βήσουν την καρταελά, Ναι, ναι, το γνώριζε. Ένα από τώρα που να γνωρίζουμε τώρα εμεί. Και ήδη δεν σα Αυτό είναι. Ε, δεν μπορεί να προσωπικά κάθος... Δεν είχα εγώ με τον πρόεδρο. Μετέπειτα. Ε, Κατάλαβα, αλλά ξέρετε πρόσella. κάτι, όταν σας παίρνουν τηλέφωνο και μάλιστα στο σπίτι του καθενός Έλε, ναι, λέω, αρέσιο, και σας λένε ότι υπάρχει αυτό το πρόγραμμα και όλα αυτά, τότε έτσι ενημερώνει σφαιρικά ότι υπάρχει αυτό το πρόγραμμα και έτσι και έτσι θα πάνε πράγματα. Μου κάνει εντύπωση, λέω τώρα, κίτα να δεις με πέρα και τηλέφωνο στο σπίτι, λέω, το λέω, ο λέω, είτε, αρχήκανε, για μας. <laughs> Τελικά ήταν μια... Γίναμε δηλαδή από εκεί που θα έχουμε τώρα 1 εκατομμύριο μαγαρφώνου ανέργου, γιατί δηλαδή είναι πολλέ χιλιάδε που τρέχουν εδώ. Στην ονομάσαι. επόμενη καταγραφή εσεί τώρα δεν είστε άνεργο. Ναι, τώρα, το, με έχετε ναι, Τώρα ναι. Στην επόμενη καταγραφή θα είστε άνεργο. Ναι, θα περίμενα να περάσουμε ακόμα ένα σύνολο δύο. Τώρα με 500 ευρώ που πήρατε από τον ΑΕΔ εμφανίζεστε ω. Ως... Α, α, α, εντάξει. Όχι, βέβαια, γιατί πρέπει να γίνει και στο και μετά να Σε εποχή. Ναι, ναι, που θα ξανασυμπληρώσουμε πάλι. <Σιλάβαια> Καναν χρόνο, <Σιλάβαια> θα γίνει συμψηφισμός όμω φοβάμαι τότε. Αυτό φοβάμαι πιο Είναι Τι να βγούμε α... τώρα, αστιευόμαστε λίγο, <Σιλάβαια> αλλά... Α, αλλά... Μόνο αυτό έχει Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε διαφορετικά. Λοιπόν, ε, κύριε Καλά, σας ευχαριστούμε που επικοινώνησατε μαζί μας. Γιατί αυτό είναι μια προειδοποίηση και για άλλου ανέργου οι οποίοι μπορεί να θέλουν να παρακολουθήσουν κάποια τέτοια επιδοτούμενα σεμινάρια, να το έχουν υπόψη τους. Από ό,τι ξέρω είναι πάρα πολλά τα θνήματα αυτά που θα ακολουθήσουν μετά από μας. Mm -hmm. Είναι πολλές χιλιάδε που θα μπουν και είναι με 200 ευρώ η επόμενη επόμενη Έχει μας. πέσει Εμείς χωρίς και προνομιού έχει δηλαδή. Η Ρήτρα έπεσε. Τα ρίφα. Οι αμοιβές φτάσανε σε επίπεδα κάτω και από τη Βουλγαρία πια. Ναι, είναι σε 200 το σεμινάριο. Ναι. Απλά μετά θα σε ανεργός φρέσκος, δεν θα σε... ε, αυτό είναι, το είναι ένας εκπληκτικός τρόπος για να μειώσουμε την ενέργεια. Είναι οι θέσεις που λέγανε προοπτικά, θα μειώσουμε την ενέργεια, θέσεις εργασίας, ε, εγώ, ναι. εγώ, εξ, εγώ ξέρω και κάποια άλλη που, του που του είχε πει ο κ. Σαμαρά που την ε, συζητούσε με του Ευρωπαίου ομολόγου του και λέει ότι ήταν απαράδεκτο το ότι πρέπει ε, να επιμηκυνθεί ο χρόνο του επιδόματος ανεργία. Ότι είναι απαράδεκτο, α πούμε, μόνο το πολύ ένα χρόνο οι άνεργοι ναι. ε, και είναι κάτι που στην υπόλοιπη Ευρώπη είναι αδύναμα. Τέλο πάντων, είναι αυτά τα προεκλογικά που λέγανε για τα κορβιλία του ΕΣΠΑ, γιατί είναι με κορβιλία του ΕΣΠΑ τα προγράμματα αυτά από ό,τι ξέρω. Να απορροφηθούν, να έχουμε θέσει εργασία, Τέλος πάντων. Ζωή να έχουμε να να ζούμε όλα αυτά. Κύριε Τσουγκαλά, σας ευχαριστούμε πολύ για την να, καλά και για τη καλή συμμετοχή αυτής. Να κάνετε, να συνεχίσετε την ενημερώση. Καλή συνέχεια, καλό αγώνα. Με έχουμε όλοι. Γεια σας. Λοιπόν, επειδή στο τηλεφωνικό κέντρο έχουν ανάψει γραμμέ, να πούμε ότι παίρνετε στο τηλεφωνικό κέντρο να αφήσετε το μήνυμά σα. Καταλαβαίνω ότι πολλοί θέλετε να βγείτε στον αέρα. Τώρα προσωρινά αυτό δεν είναι εύκολο, διότι η ώρα είναι περιορισμένη. Βεβαίω βγάλαμε τον κύριο Τσουκαλά, είναι φίλο τη εκπομπή, είχε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Εάν λοιπόν έχετε και εσεί κάποια καταγγελία που μπορούμε να τη δούμε, να την ψάξουμε, μπορείτε να στείλετε ένα email στην εκπομπή, στο εκπομπή ΑΕ. Ε, παπάκι, gmail.com και στη συνέχεια βέβαια όπως θα εξελιχθεί η εκπομπή σα έχουμε υποσχεθεί ότι θα σα δώσουμε φωνή και λόγο στην εκπομπή. Και ξέρετε τι γίνεται, θα κάνουμε και ένα κεφαλοκλείδομα στον παλιά λεσβουδιστή τον κύριο Βοτσαρία. Ε, μπορεί να, που... να είναι αλλά εγώ είμαι, <laughs> είμαι παλαιστή οπότε εντάξει θα το κάνουμε κεφαλοκλείδομα και θα μα δώσει περισσότερη ώρα και θα έχουμε δυνατότητα να βγαίνουμε... θα κάνουμε κατάληψη. <laughs> να θα, θα έρχονται ακροατέ εδώ και θα κάνουμε εν είδη κατάληψη οπότε <laughs> <laughs> θα αναγκαστεί. Λοιπόν, ε, ωραία αυτά, αλλά... Να πούμε και στο, Α, στο... Νο. Α, αλλά νομίζω ότι έχουμε κάποια νούμερα εδώ που είναι ναι. ένα ζήτημα Όχι, πολύ σύντομα επιβεβαιώνει η συζήτηση τώρα που γίνεται στην Ευρώπη ότι το... αυτό που έλεγα finalement. και έγραφα ότι περίπου 30 δισεκατομμύρια είναι το άνοιγμα ναι. της ελληνικής οικονομίας δηλαδή το άνοιγμα αγματοδότης της ελληνικής οικονομίας Έτσι είναι, βγήκε στο Deutsche Zeitung σήμερα και... και ο Guardian νομίζω είναι. Ναι, ναι και ο Guardian. Και η Märke το συζητάει αυτή τη στιγμή με την Ευρωπαϊκή Εδική Τράπεζα και το Δέλτα ώστε mm. να μπορούν να παράξουν ένα νέο πακέτο mm. ώστε να καλύψουν αυτό το χρηματοδοτικό βέβαια του τι θα μα κοστίσει αυτή η ιστορία. Ακούω σαν mm. Αυτό που όμω mm. μου αρέσει πολύ και θέλω να, έτσι, να επιμείνουμε ιδιαίτερω. Να mm. εστιάσουμε. Ναι, ναι. ναι. ναι. Είναι αυτή η περίφημη είδηση που έβγαλαν το Σαββατοκύριακο. Περί του κυρίου Μεϊμαράκη, του κ. Κυρίου... Ναι, Λιάπη και του κυρίου Βουλγαράκη Ακριβώς ότι ξέπλανε μαύρο χρήμα να το Μαύρο χρήμα 11 δισεκατομμυρίων περίπου. Λοιπόν... Ακριβώς όσο θα μας λείπουν, παιδιά Εγώ <laughs> να βάλω μια διαφορετική σκέψη στο όλο <laughs> που είναι διάφορα. Εγώ δεν ξέρω. δεν ξέρω αν ο κύριο Μεϊμαράκης ή ο κύριο Βουλγαράκης και ο κύριος Λιάπης mm -hmm. έχουν κάνει το ξέπιμα αυτού του μαύρου χρήματος mm -hmm. ξέρω ότι αυτό το ποσό αν και μπορεί να φαντάζει τεράστιο και είναι το τεράστιο για τα μέτρα της ελληνικής οικονομίας αλλά και yeah. τα μέτρα του μέσου εισοδήματο του ελληνικού κυριού είναι αστείο ποσό μπροστά στο μαύρο χρήμα που ξεπλέρεται από την ελληνική οικονομία όπως ξέρουμε στα επίσημα στοιχεία το ερώτημα είναι πως το βγάλανε έξω Δηλαδή, mm -hmm. ας υποθέσουμε ότι, ότι ναι. ένα εκατομμύριο την ημέρα ναι. βγάζουμε έξω ένα εκατομμύριο την ημέρα. Φαντάζεστε αυτό, μια ναι. βαλίτσα. Ναι. 365 μέρες το χρόνο mm -hmm. σημαίνει ότι βγάλαμε έξω 365 εκατομμύρια μόνο. Για να συμπληρώσουμε τα 11, 11 δι, 10 χρόνια. Ναι, και πόσες βαλίτσε, δηλαδή ναι. κοντέινερ πρέπει να φύγουν ναι. έξω. Ναι, ναι. Άρα το βγάλανε μέσω τραπεζών. Σωστά, βέβαια και ο τρόπο που α, περιγράφεται ε, το ξέπλυμα στο δημοσίευμα, στο δημοσίευμα, στο κατάθεση, δημοσίευμα ναι, ναι, με την καταγγελία που δεν μπορεί να μην είναι ο κύριο Μεϊμαράκης τέτοια πράγματα, αν και εγώ προσωπικά... Για του πολιτικού έχω να πω το εξή, του κυβερνώντε. Mm -hmm. Ότι για αυτού ισχύει το τεκμήριο τη ενοχή μέχρι τι αποδείξει τη αθωότητα. Mm -hmm. Σε ακριβώ αντίθεση, αντίθετο πράγμα με, με όλου του πολιτικού πολίτε. Σε όλου του πολιτικού υπάρχει το τεκμήριο τη αθωότητα. Λοιπόν, σε αυτού υπάρχει το τεκμήριο τη ενοχή. Mm -hmm. Είμαι απόλυτα σίγουρο ή αν δεν την κάνανε μόνοι του τη δουλειά, είναι σίγουρο ότι την ξέραν τη δουλειά και ότι κάνανε πλάτε. Διότι αυτά τα κόμματα. τα κόμματα εξουσία ή συναλλαγή με την εξουσία έτσι λειτουργούν. Μην, μην λαθούμε, το θέμα τώρα. είναι ότι αυτό υπάρχει από το 2010. Βέβαια. Άρα είχε όλο το χρόνο η δικαιοσύνη και να το, το και να το ερευνήσει και να το λήξει ε. το θέμα αν είναι έτσι ή δεν είναι. Είναι δεν είναι ο Μημαράκης ποσός με διαφέρει. Ναι. Έτσι. Το ερώτημα είναι ότι όποιο και να είναι, όποιοι και να είναι μπλεγμένοι σε αυτήν την ιστορία, το μόνο σίγουρο είναι ότι έγινε διαμέσου τραπεζικού συστήματος. Και σε Α, καταλαβαίνουμε τι λέμε τώρα λοιπόν είναι ποτέ δυνατόν να εμφανίζεται μια εταιρεία από το πουθενά, όπω αυτέ οι εταιρείε που κάνανε τι επίθενα αγοραπολισίε και... ακινήτων κτλ. Να ζητάει δάνεια και να τι δίνουν τρελά δανείων. Μιλάμε για 11 δι, δεν μιλάμε τώρα για πάρε ναι, να 5.000 να κάνει δουλειά σου. Λοιπόν, να σα πω το εξή. Αν εσεί, οποιοδήποτε από του ακροατέ μα, mm -hmm. απλώς Έλληνα πολίτη, έκανε επανειλημμένα 5.000 ε, Ευρώ κατάθεση και την έκανε πανελειμμένα. Δηλαδή 5.000 σήμερα, αύριο 5.000, μετά αύριο 5.000 λοιπόν στο, στο λογαριασμό του. Κάτι που δεν συνηθίζεται για το λογαριασμό του την τρίτη ημέρα θα έπαιρνε η Τράπεζα της Ελλάδος. Την Τράπεζα να ρωτήσει τι συμβαίνει και πέστε μας από πού υπάρχουν αυτό. Και αυτό. θα κινητοποιόταν η Τράπεζα να βρει τον καταθέτη έτσι, yeah. να το έση, πώς, πού και από πού προκύπτουν αυτά. Και να πιστοποιήσει το πού πάνε τα χρήματα αυτά. Για τα πέντε χιλιάρικα, το απλό Έλληνα πολίτη. Εγώ αναρωτιέμαι. Για τα 11 δις. Για τα 11 δις. που δεν ήταν όλα το δέχομαι. Εντάξει, αλλά ναι. ήταν χοντρά ποσά. Ναι, δεν θα πήγαινε 50-50 χιλιάδε. 50, Με συγχωρείτε, για δηλαδή. Όποιο και να. Κατά εκατομμύρια ανάστο, θα πηγαίνανε. Θα χτυπάω Καμπανάκια, χτυπάνε. Mm -hmm. Θα σιώταν όλο και το κτίριο τη Πανεπιστημίου. Εντάξει. Άρα λοιπόν. Η υπόθεση αυτή μα δείχνει έναν σίγουρο ένοχο. Mm -hmm. Την Τράπεζα τη Ελλάδο και τι τράπεζε. Είδε όμω ότι ε, ενώ μιλάνε όλοι για πρόσωπα που τελικά δεν ξέρουμε αν είναι αυτά ή δεν είναι, και θα αποδειχτεί και θα δούμε τώρα τι θα αποδειχθεί, κανεί δεν μιλάει γι' αυτό που λε τώρα μόλι. Εάν η Τράπεζα τη Ελλάδο ότι... ασκούσε τον υποπτικό τη ρόλο ω όφιλε. Εντάξει. Αυτό ναι. το ξέρω ότι δεν θα γίνονταν Να το πω διαφορετικά. Πάντω όχι αυτή την έκταση. Δεν θα γινόταν, γινόταν. τελείω Γι' αυτό άλλωστε Κοίταξε να δεις Γι' αυτό άλλωστε, Εκεί που οι χώρες έχουν να το πούμε έτσι Ένα ιδιότυπο ναι. Τραπεζικό και πολιτικό σύστημα Εκεί συγκεντρώνονται τεράστια ποσά Σύμφωνα με τη Διεθνή Έκθεση Για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος Ποια είναι η χώρα που ξεπλένει το περισσότερο χρήμα στο, στον πλανήτη Σε ποσότητα ναι. Η Κίνα 2,7 τρισεκατομμύρια δολάρια είναι τυχαίο το ότι έχει θησεώς, ότι έχει αυτό το καθεστώς που έχει με το τραπεζικό σύστημα που συνδέεται. Mm -hmm. Εντάξει, mm -hmm. λοιπόν, είναι τυχαίο όλα αυτά, όχι βέβαια. Λοιπόν, για να κάνουν οι Αμερικάνοι businessmen, να κάνουν τις βρωμοδουλίες τους και επειδή το Αμερικάνικο κράτο πρέπει να κατάει ορισμένα πρότυπα για να παίζει το ρόλο που παίζει η παγκόσμια, mm -hmm. εντάξει, πρέπει να έχει χώρες ευκαιρία σαν, σαν τη δική μας, για να κάνει τις βρωμοδουλίες του. Εντάξει και άλλες χώρες πολύ πιο χειρότητες για να κάνει χειρότητα βρομοδουλίας έτσι λοιπόν γι' αυτό είναι άρα η υπόθεση αυτή αναδεικνύει έναν σίγουρο ένοχο mm -hmm. την τράπεζα mm -hmm. της Ελλάδος mm -hmm. και τις τράπεζες τις ιδιωτικές τράπεζες mm -hmm. τις ιδιωτικές τράπεζες γιατί αυτές κάνανε τη βρομοδουλιά η τράπεζα της Ελλάδος όφιλε να το είχε εντοπίσει mm -hmm. αλλά αυτές κάνανε τη δουλειά, mm -hmm. αν αυτές δεν θέλανε Δηλαδή ο, ο, ο τραπεζικός διευθυντής ή αυτοί το τυμμάτων, οι προστάμενοι των τμήματων ξέρεις πως εύκολα εντοπίζουν αυτήν την ιστορία Όλοι αυτοί ήταν στο κόλπο <συμφίλου> Δεν παναφωνάζουνε, όλοι είναι στο κόλπο Λοιπόν, ας τους βγάλουνε με βουλεύματα ανθώους Οπότε είναι ένα μεγάλο κύκλωμα Α, Είναι στο κόλπο Να. Τώρα θα μου πεις, εντάξει ο προστάμενος τάδι, τά, του τάδε τραπεζικού τμήματο ή τυ, του τάδε του υποκαταστήματος στο, κόλ, στο κόλπο του έδωσαν εντολή και το έκανε. Δεν έχει σημασία ή το έκανε γιατί την Δεν έχει καμία σημασία. Είναι στον κόλπο. Το γνώριζε. Αλλιώ δεν γίνονται ο... αυτά. Ότι αυτό είναι μαύρο χρήμα. Γνώριζε τι κάνει. Δηλαδή. Όποιο έχει ασχοληθεί ή έχει δουλέψει σε mm -hmm. τράπεζα mm -hmm. ή ξέρει τραπεζικέ διεργασίες, mm -hmm. το, mm -hmm. το... πώ Λει, λειτουργεί, λειτουργεί μια τρίπα, τράπεζα, λειτουργεί. ξέρει πολύ καλά ότι αυτά δεν γίνονται χωρί την κάλυψη τη τράπεζα. Μάλιστα. Εντάξει. Άρα λοιπόν έχουμε σίγουρου ενόχου. Για του οποίου δεν μιλάει κανένα, ούτε ει δωεστρέφεται ενάντια του. Όχι, αυτός, λέει, μου κάνει. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα εδώ τώρα Ότι κανείς και εγώ ακούσει και σήμερα το πρωί Γιατί εχθές λόγω της απεργίας δεν ε, υπήρχε αυτή η πληροφόρηση Από σήμερα το πρωί λοιπόν όπως καταλαβαίνεις Το θέμα έχει σηκωθεί για διαφόρους λόγους Και το έχουν πιάσει από διάφορες απόψεις Ακούω πολιτικούς από διάφορα κόμματα ε, αυτή την ε, συσταμένη δεν την έχουν βάλει μέσα έτσι Δηλαδή Μα, όχι. Μα είναι, είναι εντυπωσιακό να, να ακούσεις Σήμερα διάβαζα πούμε, στον ξενοτύπο Ότι ο Γενικός Διευθυντής της ε, RBS Μιας ε, Πολύ μεγάλης Ολλανικής Δεν είναι Τράπεζα ε, ναι. Η οποία λέει συγχώρεσε ναι. τα, τα διευθυντικά στελέχη της τράπεζας Αλλά και των άλλων τραπεζών Που ενεπλέκοντας Στην η χειραγώγηση του λίπορ. Μάλιστα. Δηλαδή, του διατραπεζικού επιδι... επιτοκίου του Λονδίνου, που χειραγωγήθηκε από την Barclays και 17 άλλες ευρωπαϊκές τράπεζες, προκειμένου να βγάλουν πολύ περισσότερα λεφτά. Πώς, απο... πώς απο... αποκόμισαν οι αυτές 17-18 μέχρι τώρα? Άλλοι λένε για 23, άλλοι λένε για 39. Μέχρι τώρα, mm -hmm. η δικογραφία εμπλέκει 18 τράπεζες Μάλιστα. από τις μεγαλύτερε την BNP, την Deutsche Bank, την RBS, την Barclays, ό, όλα τα γνωστά καμάρια. Λοιπόν, ναι. Αυτοί ξέρεις πως πήραν από τη χειραγώγηση του Libor. Καθαρίσανε περίπου ε, πώς το λένε, καθαρίσανε περίπου 19 δισεκατομμύρια δολάρια, έτσι τουλάχιστον φαίνεται. Ναι. Και πληρώσανε πρόστιμο για litigation και διάφορες ιστορίες, τέτοια πράγματα ας πούμε, που τους ε, ε, ε, κατηγορεί, 420 εκατομμύρια. Λοιπόν, του συμφέρετε, του συμφέρετε να ξανακάνουν την προμοδουλία Και βγήκε ο άλλος και το έδωσε μπράβο ε, στο, Στα στελέχη του ε, Κονόμα χοντρή, εντάξει πόσο πληρώσαμε Πήραμε ναι. τόσα δισεκατομμύρια ναι. Και δώσαμε και ναι. μερικά εκατομμύρια να, να βουλώσουμε τα στόματα των εναγών εναντίον μας Και τελείωσε Όταν ιστορία. η τιμωρία ας πούμε είναι ένα χρηματικό πρόστιμο το οποίο δεν αγγίζει ούτε στο ένα τέταρτο αυτό που έχω βγάλει, βεβαιώς θα το κάνω και θα το ξανακάνω τώρα. Τι θα τρελαθούμε. Στην Ελλάδα. Δεν έχει κανένα Στην Ελλάδα, άλλο. ενώ έχει αποδειχτεί, ενώ φωτογραφίζεται το συστηματικά γέλια, όλο, όλο, όλο το τραπεζικό σύστημα σαν μια τεράστια βιομηχανία ξεπλήματο μαύρου χρήματος, mm -hmm. εντάξει, θα τους δώσουμε άλλα, 38, συγγνώμη, άλλα 30 δισεκατομμύρια επιπλέον χρηματοδότηση για ανακεφαλαιοποίηση. Έχουν mm -hmm. και το Μάλλον να το πούμε διαφορετικά, την κίτρινη συνδικαλιστική εκεί. ηγεσία ναι, ναι. το ε, να συνηγορεί αυτό το πράγμα έτσι, για να πάρει και τα άλλα 30 δισεκατομμύρια ο Κακόμιρο, ο Σάλλα ή ο Κοστόπουλο ή οι υπόλοιποι. Δεν φτάνουν τα 200 τόσα δισεκατομμύρια που έχουν πάρει μέχρι τώρα. Λοιπόν, χωρί έρευνα, χωρί έλεγχο, χωρί διαφάνεια, χωρί κατάργηση απορρίτων, χωρί να ξέρουμε τι συμβαίνουν εκεί μέσα στα άδητα των αδ αυτό το πράγμα είναι, είναι φοβερό Και δεν μιλά κανένας Όχι δεν δεν παιδί μου γι αυτό, σου γι' αυτό που μιλάνε Είναι αν θα παραιτηθεί ο Μαϊμαράκης Ότι ο Μαϊμαράκης πήγε και είπε Ότι σε δέκα μέρε να έχει διερευνηθεί το θέμα Δεν είσαι και εντολής δικαστές Δηλαδή είναι δύο χρόνια στα συρτάρια Και λες και δεν το έξω ο Μαϊμαράκης Τώρα δύο χρόνια ότι είναι αυτό το συρτάρι έτσι, γιατί είναι δύο χρόνια προφανώς τώρα. Προφανώς τώρα, ναι, ναι. Είναι δύο χρόνια. Όταν δημοσιοποιήθηκε, θεκτική... Α, το μόνο που μας ενδιαφέρει, δεν ξέρει, σκοτώνεται μεταξύ του ο τύπος. Γιατί το έβγαλε τώρα η Real News, γιατί η Real News αποκάλυψε. είχε το ναι, έγγραφο αυτό. Ναι. Λοιπόν, γιατί το έβγαλε τώρα. Ακούστε τώρα απορίες. Δηλαδή, έχει ο δημοσιογράφος ένα έγγραφο στα χέρια του και περιμένει πότε θα το βγάλει. Και ποιο έχει σκοπιμότητε και τι και πώ. Ότι δηλαδή... πάουν σουρμπόδε. Πάουν αυτό είναι σίγουρα. σίγουρα. Και αν το δώσανε οι δικαστέ, αρχιεκωστεί και αυτό το σενάριο, το δώσανε οι δικαστέ λόγω, ξέρει, όλη αυτή τη που υπάρχει. Εγώ λέω αν το δώσανε λοιπόν, οι δικαστέ, μπούμεραν κι είναι εναντίον λοιπόν, του, διότι αποδεικνύουν στον κόσμο ότι έχουν στα χέρια του εδώ και δύο χρόνια κάτι και, και το και έχουν στο σιρτάρι. Και εδώ κοινων, ναι, βέβαια. Λοιπόν. Άρα είναι για να του πάρει με σιρτάρι. Κύριε Μαράκη, εδώ έχει Ξέρει επί δύο χρόνια ότι υπάρχει αυτή η ιστορία για αυτόν. Και το κάνει και πρόεδρο τη Βουλή. Καλά, αυτό είναι άλλη ιστορία. Ναι, απλά λοιπόν, λέω. Και φύγεται η τιμή του όταν βγαίνει στη δημοσιότητα. Δεν φύγεται η τιμή του όσο υπάρχει στο σιρτάρι. υπάρχει εκεί. Έτσι, απλά εκεί β, βάζουμε λιτού και δεμένου να κατηθεί στο σιρτάρι για ναι. να μην φανούν υποπέμπα. Και μπορεί να πάει σε στιγμή ο καθένα να το βγάλει το σιρτάρι. Να πει ότι το κρατάω και εκβιαστικά εναντίον σ' αυτό. Επειδή βγαίνουν συγκεκριμένα ονόματα που δεν μπορώ παρά να σκεφτώ ότι τα συγκεκριμένα ονόματα αυτά mm -hmm. κατά πάσα πιθανότητα συνδέονται με την εσωκομματική αντιπολίτευση του κυρίου Σαμαρά κυρίω. Με το περιβάλλον άλλων δελφίνων εξουσία ε, μέσα στα Γιατί εκεί. έχουμε και αυτά τώρα. Γίνεται ναι. πολύ το παιχνίδι. Νομίζω Άντσε. ότι το οι πιο Γερμανοί πιο πιο. και οι Αμερικανοί, πώ να το πούμε έτσι, τα μεγάλα κεφάλια τη κατοχή, ναι. θέλουν το Σαμαρά να εκπληρώσει το έργο που του έχουν αναθέσει χωρί τι κομματικέ αντιπολίτε και ιστορίες. Ναι. Πάντω για να ξέρουν πέρα, πίσω από αυτά τα πράγματα, τα οποία ελάχιστα μα ενδιαφέρουν, γιατί δεν ελάχιστα μα σκηνικό, ό,τι και να γίνει, ναι. απλά ναι. τα τσακάλια σκοτώνονται μεταξύ του, ποιο τα φάει το. Το πτώμα, ε, πτώμα ε, τη Ελλάδα, έτσι. Λοιπόν, και να σα πω πώ γίνονται οι βρωμιέ. Αυτό το πράγμα μου το έστειλε ένα φίλο. Όντω δεν το είχα εντοπίσει και δεν ήμουν και εύκολο, παιδιά. Μερικέ φορέ βγαίνουν ορισμένοι. Και γιατί δεν το έχετε δει αυτό, ε, Δεν είναι, δεν ε, Εντάξει, μπορώ, εντάξει. δεν έχω και το επιτέλει. Και γι' αυτό έχουμε εξάλλου και το αυτή το τη σχέση. Να μα στέλνετε, είπαμε και λοιπόν. εσεί αυτά που μπορεί να μα έχουν ενδιαφέρει. Πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, υπάρχει ο νόμο. Ο νόμο για τα βουστάσια. Ναι, Υπήρξε λοιπόν ένα νόμος για τα βουστάσια όπου mm -hmm. περάσαν ως ήθιστε mm -hmm. μία άσχετη τροπολογία. Έ, έτσι ο νόμος συνεχώς. είναι 4056 του 2012. Ψηφίστηκε στις 12 Απριλίου του 2012. Μάλλον εκδόθηκε στο ΦΕΚ Στις 12 Απριλίου του 2012. Όπου έχει το, για τα βουστάσια ναι. ε, όπου, ε, υπάρχει μια τροπολογία ναι. έτσι, η οποία υπογράφεται από πέρα από τον, τον πρόεδρο της Ασκοπίας, τον κύριο Παπούλια, yeah. ε, Ευάγγελο Βενιζέλο, mm -hmm. ε, ε, κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, yeah. τον κύριο Μάκη Βορύδη, Παπαϊωάννου, Γιανίτσι, Παπα Κωνσταντίνου, Λοβέρδου, Χρυσοχοίδη, Αβραμόπουλο, Μπαμπινιώτη και Γερουλάνο. Τι Όλη η συμμορία. Όλη η όμως, γιατί πρόκειται. τι αφορά. Λοιπόν, υπήρχε ένας παλιός νόμος ναι. παλιότερος του 2005 όπου ε, προέβλεπε ανταλλαγή πληροφοριών της ελληνικής κυβέρνησης αυτόματα ανταλλαγή πληροφοριών της ελληνικής κυβέρνησης και, την, ε, και της ε,